Στοίχη 14 20. Ο πνευματικός οπλισμός του χριστιανού. 14. Σταθείτε λοιπόν στην παράταξη του αγώνος, αφού ζωστείτε ως αλλη ζώνην την αλήθεια, ώστε ο εκ της αληθείας φωτισμός να σας δίδει πνευματική δύναμη και ευκοινησία. Και ενδυθείτε ως άλλον θώρακα την δικαιοσύνη, ώστε να είστε απλήγωτοι από κάθε βέλο αδικίας και να μην παρασύρεστε εις κανένα άδικον έργο κατά του πλησίων. 15. Και φορέσατε στου πόδα ω άλλα υποδήματα που διευκολύνουν να περιπατεί κανεί ελεύθερα την ετοιμασία και πρόθυμων δραστηριότητα την οποία δίδει στην ψυχή η τήρηση του Ευαγγελίου που παρέχει την ειρήνην. 16. Μαζί με όλα αυτά, να πάρετε πάνω σα και να φορέσετε σαν άλλη μακράν ασπίδα που θα σα σκεπάζει ολοκλήρω την πίστη με την οποία θα εμπορέσετε να σβήσετε όλου του καυστικού πειρασμού του πονηρού που μοιάζουν με βέλη πύρινα. 17 Και να δεχθείτε σαν άλλη περικεφαλέαν την ελπίδα της σωτηρίας, ώστε, όπως η περικεφαλέα προστατεύει την κεφαλή του στρατιώτου, έτσι και οι αγαθοί και χαρούμενοι λογισμοί, που εμβάλλει η χριστιανική ελπίση, να περιφρουρούν τη διάνοι σα. Πάρετε και την μάχερα που δίδει το πνεύμα και η οποία είναι ο λόγος του Θεού. 18. Αλλά και με όλων αυτών των οπλισμών που θα φέρετε, πάλι να την Θείαν και βοήθεια να εξαρτάτε τη νίκη σας. Να παρακαλείτε λοιπόν τον Θεόν με πανείδος προσευχής και αιτήσεως. Και να προσεύχεστε εις κάθε καιρόν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Να επιμένετε δέει σε αυτό τούτο το έργο της προσευχή και να είστε άγρυπνοι με κάθε δυνατή νεμονήν και δέεισιν διόλους του χριστιανούς. 19 και ιδιαίτερο να προσεύχεστε υπέρ εμού, για να μου δοθεί από τον Θεόν σοφία, για να ομιλώ και πρεπόντος. Να μου ανοίξει δηλαδή ο Θεός το στόμα μου, για να γνωστοποιήσω με παρισίαν και αφοβίαν την μέχριν προολίγου κρυμμένην φανερωθήσαν δε τώρα υπό του Θεού αλήθεια του Ευαγγελίου. 20. Δια την αλήθεια αυτήν είμαι περαισβευτής σταλμένος από τον Θεό. Και ως το λύν και έμβλημα του μεγάλου αυτού αξιώματο μου, φέρω την αλυσίδα με την οποία είμαι δεμένος. Να προσεύχεστε διεμέ, διανομιλήσω με παρησίαν δια το μυστήριων του Ευαγγελίου, καθώς πρέπει να ομιλήσω.